Στοίχη 18-25 Τα καθήκοντα των συζύγων, γονέων και τέκνων, κυρίων και δούλων. 18. οι ε, γυναίκες να υποτάσσεστε εις άνδρας σας, καθώς αρμόζεις ανθρώπους που σχετίζονται στενά με τον κύριον. 19. Οι άνδρες, να αγαπάτε τα γυναίκα σας και να μην δεικνύεστε πικροί προς αυτάς. 20. Τα τέκνα να υπακούετε στους γονείς καθόλα, διότι τούτο είναι αρεστόν εις τον Κύριον 21. Οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα σας για να μην χάνουν το θάρρος των και απελπίζονται 22. Οι δούλοι υπακούετε καθόλα εις τους κατασάρκαν κυρίους Όχι μόνο όταν οι οφθαλμοί των Κυρίων σας βλέπουν Σαν εκείνους δηλαδή που δουλεύουν για τα μάτια Όχι σαν ανθραπάρεσκοι, αλλά με ειλικρίνιαν καρδίας φοβούμενοι των Θεών 23. Και κάθε τι που κάνετε, να το εργάζεστε πρόθυμα και με την καρδία σας, σαν να το εργάζεστε στον τον Κύριον και όχι εις ανθρώπους. 24. Γνωρίζοντες ότι από τον Κύριον θα απολαύσετε την ανταμοιβή η οποία συνίσταται στην κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών, διότι δουλεύετε στον Κύριον Ιησούν Χριστών, ο οποίος ενωμοθέτησε την υποταγήντα αυτήν των δούλων στου Κυρίου. 25. Διαδέτας αδικίας που γίνονται εις των δούλων. Ας μίλης μονή κάθε άδικος Κύριος ότι όποιος αδική θα λάβει την ανταπόδοση της αδικίας που έκαμε και δεν είναι προσωποληψία ενώπιον του Θεού, διότι ο Θεός δεν χαρίζεται εις κανένα.